Στου άνεστ τη εκνεκρό θανάτων, θανάτων τη σα και τη φέντη μνήμασι. Ζωή χαρίσα Θα ασχοληθούμε με τη Σαμαρίτιδα σήμερα με τη συνάντηση του Κυρίου μας με τη Σαμαρίτιδα και σύμφωνα με αυτό θα δούμε και κάποιο κείμενο κάποια ε, αναφορά του Αγίου Ισάκ του Σύρου καταρχήν αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ο Κύριος μιλά με κάποια αμαρτωλό Δεν την αποστρέφεται, ούτε προσβάλλεται με τη ζωή της, αλλά τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Τον ενδιαφέρει να βρει αυτό το στοιχείο, το θετικό, από το οποίο θα ξεκινήσει τη διαδικασία σωτηρίας της. Αυτό σημαίνει ανατροπή. Αυτό σημαίνει ξεπέρασμα της ηθικής. Το ξεπέρασμα της ηθικής συμβαίνει αν είμαστε ανήθικοι ή αν ζητούμε το ουσιώδες, το ουσιαστικό. Ο Κύριος υπερβαίνει την ηθική όχι γιατί είναι ανήθικος, αλλά γιατί ενδιαφέρεται να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Αυτό το στοιχείο αν μας γίνει συνείδηση είναι πολύ σημαντικό. Εμείς κινδυνεύουμε από δύο πράγματα. Από τον αριστερό πειρασμό που μας οδηγεί σε μια έκλητη ζωή και κινδυνεύουμε και από το δεξιόλογισμό που μας οδηγεί στην απελπισία προφάση δικαιοσύνης προφάση ηθικής ο Κύριος τα υπερβαίνει όλα αυτά τα πράγματα γιατί τον ενδιαφέρει η θεραπεία του αμαρτωλού εάν εμεί δεν υπερβούμε αυτό το μέτρο είναι γιατί δεν προσβλέπουμε στον Χριστό αλλά προσβλέπουμε στην δικαίωσή μας ή καλύτερα στην αυτοδικαίωσή μας και αυτό είτε η σκέψη μας αφορά τον εαυτό μας είτε αφορά τους άλλους όταν η λογική μας είναι μια λογική επιτίμησης και ελέγχου των κακώς κειμένων πραγμάτων ...και τον ανθρώπο της αμαρτίας... ...είτε είναι η λογική μας να στραφούμε ενάντια στον εαυτό μας... ...για να τον καταδικάσουμε και να μην του δώσουμε ελπίδες... ...όλα αυτά κρύβουν έναν πειρασμό. Κρύβουν μία δαιμονική υποβολή... ...που λέει ότι η αιτία... Τη σωτηρία μας είμαστε εμείς και κανείς άλλος. Αυτό δεν σημαίνει στο βάθος του. Όταν εγώ θα καταδικάσω τον αμαρτωλών. Όταν θα καταδικάσω τον εαυτό μου. Γιατί οι πράξεις μας δεν είναι όπως πρέπει και απογοητεύομαι για αυτά ή καταργώ, ακυρώνω τις δυνατότητες ίασης και θεραπείας αυτό δηλώνει ένα θεολογικό πρόβλημα ότι δεν είμαστε στραμμένοι στον Χριστό αλλά στον άνθρωπο στον εαυτό μας δεν είμαστε στραμμένοι στη χάρη του Θεού αλλά στα έργα μας αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε γιατί αν δεν εμπνευστούμε από την χάρη του Θεού και τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός είναι η σωτηρία μας και εγκλωβιστούμε σε μία αυτοδικαιωτική διαδικασία τότε έχουμε πρόβλημα Τα έργα μας δεν είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας μας είναι ο καρπός της σωτηρίας μας, που είναι ο Χριστός Ένα έργο έχουμε μόνο την κατάθεση της ελευθερίας μας και του πόθου μας για τον Χριστό που σημαίνει μετάνια. Η κίνηση λοιπόν του Κυρίου μας το να στρέφεται στην αμαρτωλό γυναίκα που ζούσε στην αμαρτία και να διαλέγεται μαζί της και να ανοίγει κουβέντα θεολογική μαζί της δεν είναι αυτό, ξεπέρασμα αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι ξεπέρασμα αυτής της ηθικής τάξης που έχουμε μέσα μας και αυτή η ηθική τάξη που έχουμε μέσα μας είναι ανήθικη. Γιατί στην ουσία αρνούμεθα τον Χριστό και προσπαθούμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας τον άνθρωπο. Ο κέντρο μας δεν είναι ο άνθρωπος, είναι ο θεάνθρωπος. Αν κέντρο μας είναι ο άνθρωπος έχουμε αυτό το μέτρο της ηθικής που βάζουμε όρια στις δυνατότητες του ανθρώπου. Αν κέντρο της ζωής μας είναι ο ανθρώπος, υπάρχει χάρη του Θεό που ξεπερνούνται τα όρια που σημαίνει οποιαδήποτε νόσος μπορεί να θεραπευτεί πνευματική. Για να ασφαλώς θελήσουμε. Αυτό που λέγεται δεν λέγεται για να δικαιολογούμε τον εαυτό μας ούτε να λασκάρουμε την ηθική μας γιατί ακόμη χειρότερα τότε τότε λιγότερε οι δυνατότητε θεραπείας μας όταν επί εν συνειδήσει, οδηγούμεθα εκεί γιατί λέμε ο Θεός είναι αγάπη. Λέμε, αλλά δεν ζούμε την αγάπη. Δεν σωζόμαστε γιατί λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά μετέχουμε στην αγάπη του. Και αν εμείς λατρεύουμε το πάθος μας, την αμαρτία μας, και έχουμε τον Θεό προφάσει ότι ο Θεός μας αγαπά να υπηρεθεί το πάθος μας, ασφαλώς ακυρώνεται η δυνατότητα να κινούν τι αγάπη του Θεού. Έχουμε λοιπόν αυτό το γεγονός Τη συνάντηση του κυρίου μου στη Μαριτίδα. Λοιπόν, μόνο αυτό να πάρουμε δεν δικαιολογείται κανεί άνθρωπο να απελπίζεται. Και δεν δικαιολογείται κανείς άνθρωπο να κατακρίνει κάποιον άλλον άνθρωπο. Εάν ο ίδιο ο Κύριος έρχεται και ομιλεί με μια γυναίκα που είχε πέντε άντρες και αυτό που είχε δεν ήταν δικό τη, μια γυναίκα η οποία ήταν ερετική για την εποχή τη, αν ο κύριος ο ίδιος διαλέγεται μαζί της με αυτόν τον αγαπητικό τρόπο τότε έχουμε το επιχείρημα τουλάχιστον το θεολογικό να κατακρίνουμε κανένα έχουμε το επιχείρημα, το θεολογικό να κατακρίνουμε τον ίδιο τον εαυτό μας και να τον καταδικάζουμε χωρίς ελπίδες η μεράνοια είναι κατά δίκαιο εαυτού μας με ελπίδες η μετάνοια, η διαστραμμένη, δαιμονική είναι κατά δίκαιο εαυτού μας, χωρίς ελπίδες Συναντά λοιπόν ο Κύριος μας τη Σαμαρίκηδα. και διαλέγεται μαζί της έρχεται τίς εκ της Σαμαρίας διαναντλής σίδωρο λέγει προς αυτήν Ιησούς δώσ' μου να πιω δώσ' αυτή φαίνεται μια χρηστή κουβέντα χωρίς νόημα δεν είναι χωρίς νόημα η αμαρτία μας είναι ο εγωκεντρισμός μας δηλαδή να θεωρούμε ότι ο φαλό της γης είμαστε εμείς ότι το κέντρο του κόσμου είμαστε εμείς και πρέπει όλοι να υπηρετούν και ασχολούνται μαζί μας αυτή η φιλαυτεία αυτή η εγωκεντρικότητα είναι η, η, η, η, το περιεχόμενο της αμαρτίας μας που αυτό σημαίνει ότι Θέλω να με αγαπούν, ανεξάρτητα αν εγώ έχω την ανάγκη να αγαπώ κάποιον και θέλω όλοι να ασχολούνται μαζί μου. Αυτό είναι μια φυσική ανάγκη των ανθρώπων να τον αγαπούν οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά όταν είναι τόσο σκληρό ο πυρήνας τη υπάρξειός μας που θέλουμε όλοι να μας υπηρετούν δουλικά να υπηρετούν δουλυκά το θέλω μας χωρίς να ασκούμεθα στο να βγαίνουμε από αυτό και να νοιαζόμαστε για τον άλλον είναι μία άρρωστη κατάσταση Αυτό γεννά την οποιαδήποτε αμαρτία Οι αμαρτίες που βλέπουμε ότι είναι παραβάσεις των εντολών του Θεού είναι συμπτώματα Η βασική ασθένειά μας η αιτία της ασθένεια μας είναι αυτή η φιλαυτεία μας, η εγωκεντρικότητά μας που θέλουμε στη θέση του Θεού να είμαστε εμείς οι Θεοί και να γίνουμε Θεοί χωρίς τον Θεό Αυτόνομα με τις δικές μας δυνάμεις, με τις δικές μας δυνατότητες Αυτό ακούγεται κάτι ξε... μακρινό από εμάς αλλά αν μελετήσουμε τον εαυτό μα θα δούμε καθημερινά τις περισσότερες φορές αυτό κάνουμε αυτονομούμεθα από τον Θεό και θέλουμε εμείς να αναλάβουμε τη ζωή μας γιατί μόνο τον εαυτό μας εμπιστευόμαστε μόνο τα θέλουμε μα αγαπούμε και θέλουμε αυτά να υπηρετούμε χωρίς να ψηλιαστούμε και να υποψιαστούμε ότι αυτό είναι καταδίκη μας και να βρούμε μια άλλη παράσταση ζωής είναι δύο μορφές ζωών αυτές ή θα είμαστε κλεισμένοι αυτόνομα στο θέλω μας πεισματικά που αυτό έχει τις εκφράσεις του στην με τον και στα, στις πιο απλές ενέργειές μας υπάρχει αυτή η μυρωδιά του εγωκεντρισμού μας, του ατομισμού μας, του θελήματός μας που έχουμε θεοποιήσει γιατί έχουμε την άποψη ότι μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε χαρά και υπάρχει άλλη ιδέα η άλλη άποψη ζωής που πιστεύουμε πως ο άλλος είναι η ζωή μου και ότι στον άλλον μπορώ να συναντήσω τον Θεό και ότι μέσω του άλλου υπάρχει χαρά. Όχι, λέγοντα ωραία λογάκια, αλλά ο άλλος είναι άλλος για εμένα και είναι αυτός μου για μένα όταν βγαίνω από το θέλημά μου για χάρη του. Πραγματικά πλησίον μου και πραγματική σχέση έχω με τον άλλον όταν βγαίνω από το θέλω μου για χάριν του. Τότε έχω άνθρωπο. <κυκλή> όταν πως, σε αυτή τη δικασία επαναλαμβάνουμε να βγω από το θέλω μου για χάριν του άλλου, τότε είναι δυνατόν να έχω σχέση. <κυκλή> Εμείς νοούμε τη σχέση όταν όμω βγαίνει τον εαυτό, από τον εαυτό για να υπηρετήσει εμάς τα θέλω μας και αυτό γεννά τι συγκρούσεις αυτό είναι η εγωκεντρικότητα το άλλο είναι η αγάπη έρχεται λοιπόν και λέει η ουσία της αμαρτίας το περιεχόμενο της αμαρτίας είναι η εγωκεντρικότητά μας να γίνει το δικό μου έτσι θέλω να κυριαρχήσει η άποψή μου αυτό το γνωρίζει ο Κύριος και δεν ξεκινάει δέστε, δεν ξεκινά από την αμαρτία της αμαρτίας από το σύμπτωμα το τι κάνει και πόσο ηθική ή αν ηθική είναι αλλά ξεκινά τη ρίζα από εκεί να θεραπεύσει που η ρίζα μαρτίζει είναι η φυλαυτία τη. της Έχα, χάνει ο άνθρωπος την αρχοντιά του όταν δεν πιστεύει στην αξία του και δεν μαθαίνει να βγαίνει από τον εαυτό του και να έχει δυνατότητε προσφράς και αγάπης και τι μαθαίνει με αυτόν τον πρακτικό τρόπο ότι κοίταξε δώσουμε να πιο δηλαδή ασχολήσουμε τον άλλο ασχολήσουμε μαζί μου όχι με τον εαυτό σου Κάνει αυτή την κίνηση, κάνε αυτή την πράξη αγάπης, κάνε αυτή την απλή κίνηση προσφοράς. Και με αυτό το που φανερών είναι ποια είναι η θεραπεία της. Δώσ' μου να πιώ. Δηλαδή ξέχνα το δικό σου εαυτό, το συμφέρον σου και έλα να μου προσφέρεις. Στο πρόσωπό μου, την προσφορά που κάνεις προς τον άλλον, είναι η θεραπεία σου. Δηλαδή η άναση εγωκεντρικότητας. Και γνωρίζει πολύ καλά ο Κύριός μας ότι η, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αμαρτία, δεν αυτή καθ' αυτή η αμαρτία, αλλά η απόγνωση η οποία φέρει αμαρτία. Ο διάβολος δεν είναι τόσο όπου να μα ρίξει στην αμαρτία όσο στην απόγνωση. Ποια απόγνωση? Ότι δεν έχουμε διόρθωση. Ότι δεν έχουμε κάτι καλό μέσα μας. Η ιδέα ότι δεν έχουμε τίποτε καλό μέσα μας και ότι δεν έχουμε διόρθωση αυτό είναι δαιμονικότατη ιδέα και η επιτυχία της αμαρτία του διαβόλου δεν είναι η αμαρτία αυτή καθαυτή αλλά αυτός ο λογισμός μετά την αμαρτία και έρχεται ο Κύριος να αποκαταστήσει παράλληλα με αυτόν τον τρόπο την αίσθηση της προσωπικής αξίας στη Σαμαρίτιδα και η αίσθηση προσωπικής μας αξίας είναι τι ότι μπορούμε κάτι καλό να κάνουμε λέει ο Άγιος Χρυσόστομος μια τολμηρή κουβέντα και ο ίδιος ο Θεός να έρθει να σου πει δεν έχει να μην τον πιστέψετε γιατί αλλάζει η αποφάση ο Θεός λέει. και να φέρει το παράδειγμα της πόλεως της Νινεβή που μετά από μετάνια τριήμερο άλλαξε η απόφαση ο Θεός έτσι λοιπόν και ο ίδιος ο Θεός να μας πει κατήρια το πιστεύουμε Όποιος όμως μας λέει ότι δεν έχουμε ελπίδες αλλαγής και δεν έχουμε κάτι όμορφο μέσα μας δεν του Θεού. Ούτε αυτή η κουβέντα μπορεί να μας αναπτερώσει σε μια διάθεση και δυνατότητα αλλαγής. Να δούμε ένα, πρακτη... ένα άλλο που λέει ο Άγιος Αβάσιος Ισάκος Ήρος, που είναι κάτι σχετικό. Λέει να μην ξεχωρίζεις τον πλούσιο από τον τοφον Και να μην θέλεις να μάθεις τον άξιον από τον ανάξιον. Αλλά να είναι για σένα όλοι οι άνθρωποι το αγαθό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να ελκύσεις και τους αναξίους στο αγαθό. το αγαθό. τι ίδιο πράγμα δεν λέει. Το ίδιο πνεύμα, το πνεύμα του Θεού μιλεί. Αν θέλεις κάποιον να τον ελκύσεις το αγαθό... Δεν τον με τους ελέγχους Με τη μουρμούρα Με την κρίνια Με τα παράμπονα Με την επισήμανση του αρνητικού Το αρνητικό μόνο ο διάβολος το προβάλλει Μόνο η μύγα πάει στην εκαθαρσία. Η μέλισσα πηγαίνει Στα θρεπτικά συστατικά Οι μύγες θα είμαστε Οι μέλισσες Λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που δίνει ελπίδες και στον εαυτό του και στον άλλο. Άνθρωπος ο οποίος βλέπει το αρνητικό πρώτα απ' όλα δεν είναι καλά ο ίδιος. Είναι εχμάλωτος στο πνεύμα του διαβόλου. Είναι εχμάλωτος στο πνεύμα της απογνώσεως που αυτό δεν είναι του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να βλέπει την ασθένεια... Αλλά δεν μένει σε αυτή Βλέπει παραπέρα Θετικά τον άνθρωπο Και τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος Εμείς δεν θα θεραπευτούμε Αν μας πούνε πόσο στραβή είμαστε Αλλά θα θεραπευτούμε Αν μας αποκαλύψουν Τι δυνατότητες έχουμε Πιο εύκολο και πιο βολικό Είναι να βλέπουμε το στραβό Αλλά πιο δύσκολο είναι να δούμε το όμορφο που έχει μέσα του. Και αυτό να επισημάνουμε και να τονίσουμε. Γι' αυτό λέει αυτά τα πράγματα ο Βάσης και συνεχίζει. Λέει. Και ο Κύριος συμμετείχε στις τράπεζες με τελώνες και πόρνες. Και δεν ξεχώριζε τους αναξίους ώστε με τον τρόπο αυτό να τους ελκύσει όλους στο φόβο Του και με τα σωματικά να προσεγγίσουν τα πνευματικά για αυτό τον λόγο εξίσωσε όλους τους, όλους τους ανθρώπους το αγαθό δηλαδή τους έβλεπε ως προς το αγαθό του ίσους εβλέπε τις δυνατότητές τους και την τιμή είτε Ιουδαίος είναι κανείς είτε άπιστος είτε φωνευτή, αφού μάλιστα είναι αδελφός σου και από την φύση σου και πλανήθηκε από την αλήθεια χωρί γνώση. Αυτή, αυτή η κουβέντα, αυτό ο λόγο του Αβάη Σάκτου Σύρου είναι φω. Είναι πρόσωπο. Είναι ο Χριστό. Εμεί το ερώτημα είναι ποιο λόγου μετέχουμε, αυτού ή του άλλου λόγου τη δικαιοσύνη που μετράει τα πράγματα με τη μεζούρα και ξεχωρίζει ανθρώπου σε καλού και κακού. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μαυρό άσπρε προσωπικότητες που δεν έχουμε ψυχή μέσα μας, που δεν έχει μορφωθεί μέσα μας συνείδησης ζωής και λειτουργούμε τα πράγματα με μια μαθηματική λογική, με μια εγκεφαλική λογική ανθρωπίνων μέτρων. Αν ο άνθρωπος και ποιος είναι αυτός που γεύεται αυτού του φωτός, αυτής της γνώση αυτή τη εμπειρία, δέστε τι είναι γνώση. Γνώση θα μπορούσε κανείς να περιγράψει δυο-τρία πράγματα, να τα αναλύσει και να βάλει ώρες σε κάτι. Αυτή είναι μια ψυχική γνώση. Αυτή η γνώση είναι φως που δεν το κατακτούμε σκεπτόμενοι, μας χαρίζεται όταν ταπεινωθούμε. Όταν είμαστε συνδετριμένοι, όταν είμαστε πονεμένοι σε αυτήν την εμπειρία τη προσωπικής μας ζωής και της αγάπης του Θεού, Τότε μορφώνει μέσα μας ήθος. Αυτό είναι ο ηθικός άνθρωπος, ο είναι Χριστός αυτός που έχει αυτό το ήθος. Αυτό είναι το ήθος του Χριστού. Αυτό επαναλαμβάνουμε δεν διδάσκεται. Ζούμε αυτό ή όχι. Και ποιοι, το ζουν, ποιοι δεν το ζουν, ο άνθρωπος που βγαίνει από τη λογική του και ζει τανία. και τι σημαίνει μετάνοια, να συντρίβομαι στον πόθο για τον Θεό. Να συντρίβουμε για το χαμένο παράδεισο. Να συντρίβουμε για τον άγνωστο παράδεισο. Να συντρίβουμε για τον άγνωστο Θεό ή τον γνωστό Θεό που έχασα. Αυτή η εσωτερική συντριβή μου γεννά αυτό το ήθος Αυτή την ευαισθησία. Ο άνθρωπο που δεν έχει αυτή την ευαισθησία είναι αυτό που είναι μακράν του Θεού. Α εξομολογείται, κοινωνία, ακούει μίληση, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπο που δεν έχει αυτό το ήθος είναι ο μακράν του Θεού. Που έχει το ήθος μιας ανθρώπινης μεταπτωτικής λογικής. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει στη Σαμαρίτιδα δώσ' μου να πιώ. Δηλαδή κάνε κάτι καλό. Σαν να τις λέει, μπορείς να κάνεις κάτι καλό. Κάνε κάτι που δείχνει αξία γιατί σαν να τις λέει, ότι πιστεύω ότι έχεις αξία. Και μετά... Μπαίνει σε ένα διάλογο με τη Σαμαρίτιδα, γιατί μπαίνει και αυτή τότε, εφόσον κάποιο την τιμάει με αυτόν τον τρόπο, την κάνει ο Κύριος λέγοντα: Δώσ' μου να πιω, κάνει τον εαυτό του υποχρεωμένο στη Σαμαρίτιδα και δίνει τη δυνατότητα στη Σαμαρίτιδα να τον ρωτήσει. Δέστε βγαίνει και διάκριση, ε. Ζητώ κάτι για να, να αισθάνομαι ότι είμαι αποχρωμένος στον άλλο για να δώσει δυνατότητες να μου μιλήσει, να με ρωτήσει, να, να αναζητήσει. Αυτό είναι ευγένεια. Δέστε λεπτότητα και διάκριση. Αυτό είναι διάκριση. Αυτό είναι αρχοντιά. Να το κάνεις στον άλλο να αισθάνεται άρχοντας. Να του δίνεις του άλλου τιμή, όχι λεγοντάς του ωραία λόγια, αλλά πρακτικά να τον κάνεις, να αισθάνομαι κάτι σου έδωσε, και να αισθάνετε όλο ότι εσεί είστε υποχρεωμένο σε αυτόν. Τι όμορφο αυτό, ε! Πιο ταπεινό είναι να λαμβάνουμε δώρα, παρά να λέμε δεν τα παίρνουμε. Γιατί να είμαστε υποχρεωμένοι. Έτσι είμαστε οι μαθημανούλα. Να αισθανόμαστε ανώτεροι. Δεν παίρνουμε. Πιο ταπεινό είναι να παίρνουμε. Όχι γιατί είμαστε φιλάργυροι, όχι γιατί είμαστε καλοπερασάκητε και συμφωνητολόγοι. Άλλοι αρρώστια αυτή. Αλλά λαμβάνομαι για να δώσουμε χαρά στον άλλο. Δίνει λοιπόν αυτή τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο ο κύριο στη Σαμαρίτιδα να αισθάνεται ότι μπορεί να το ρωτήσει κάποια πράγματα. Και το πρώτο πράγμα που το ρωτάει είναι πώ εσύ που είσαι Ιουδαίο, ζητάς σε μένα τη Σαμαρίτιδα και επικοινωνείς μαζί μου, Από που δεν συγχρόνεται, δεν επικοινωνούν οι Σαμαρίτιδε με του Ιουδαίου γιατί θεωρούνται αιρετικοί. Και μετά αρχίζει ο κύριο να τη μιλάει για αυτό το είδωρ, το ζών. Ε, Στου πατέρε μα. Το είδωρ και η φωτιά είναι, εκφράζουν το Άγιο Πνεύμα και την καθαρτη, το, το, λένε οι πατέρες μας η φωτιά για το, για το θερμό. Εκφράζει τη θερμότητα της πίστεως και την, καθαρ, καθαρ, την, την κάθαρση που γίνεται μέσα από τη φωτιά. Αλλά και το είδωρ εκφράζει την αίσθηση του ότι ξεδιψά ο ανθρωπός αλλά και ότι έχει το στοιχείο του καθαρισμού. Λοιπόν, ζητά, λέει, αν ήξερε ποιος σου ζητάει τότε ε, γιατί αυτός μπορεί να σου δώσει αυτό το είδωρ το οποίο αν το πιείς δεν θα ξαναδιψάσεις. Το είδωρ το ζών. Αυτή είναι η διαφορά, ξέρετε, της χάρη του Θεού από τις ανθρώπινες απολαύσεις. Οι ανθρώπινες απολαύσει είναι το νερό που πίνουμε, διψούμε και ξαναπίνουμε και ξαναδιψούμε. Η χάρα του είναι κάτι που δεν καταναλύσσεται, που δεν φθείρεται, που δεν ξοδεύεται. Αμαρτία είναι κάτι που ξοδεύεται. Ζωή είναι κάτι που δεν ξοδεύεται, που δεν φθείρεται, που δεν δαπανάται. Και ο κύριο αυτό εννοούσε, ότι μπορεί να δώσει αυτό το είδωρ, αυτή τη ζωή που δεν φθείρεται και δεν δαπανάται. Αρχίζει μετά να μπαίνει σε ένα διάλογο και να Τον ρωτάει για τα πνευματικά και το, το εντεπωσιακό είναι ότι να, ο Κύριος βρήκε τον τρόπο να την κάνει τη Σαμαρίτη να ρωτήσει για τέτοια θέματα. Θα μπορούσε η Σαμαρίτη να ρωτήσει για την προσωπική της ζωή. Για το πώς πρέπει να ζήσει, αν πρέπει να παντρευτεί. Ποιον να παντρευτεί, τι δουλειά να κάνει, πως να ζήσει, πώ να δει τι κοινωνικέ σχέσει κλπ. Δεν ρωτάει τίποτα τέτοιο. Παρά μόνο ρωτά για τα πνευματικά. Ουσιαστικά ρωτά για τον Θεό. Εμείς όλοι εδώ, όταν αναφερόμαστε στον Θεό και ζητούμε κάτι από τον Θεό, τι ζητούμε. Όταν εξομολογούμεθα, ποια είναι η προσδοκία μα, τι ζητούμε. Ανθρώπινο είναι να ζητούμε όλα αυτά που ζητούμε, αλλά μέσα μας υπάρχει ο σπόρος της αναζήτησης του Θεού, ο πόθος για τον Θεόν. Ανθρώπινα είναι αυτά που ζητούμε και δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει. Αλλά ποιος είναι ο θησαυρός τη καρδιάς μας, τι είναι αυτό που ζητούμε και για μας θεωρείται περιουσία. Ο κίνητος ανταποκρίνεται στη αμαρήτητα. Γιατί ο Κύριος βλέπει την καρδιά του ανθρώπου και η καρδιά της Σαμαρίνιδος εκ το αποτελέσματο δείχνει ότι είχε εγγραφές πνευματικές, ότι ήθελε τον Θεό και οι αμαρτίες της οφείλονται στην άλλο κανείς να μαρτάνει από άγνια και άλλο με επίγνωση. Γι' αυτό όταν έλαβε η σαμαρίτη την γνώση του Θεού τη βλέπουμε αργότερα να είναι Μάρτης είναι Αγία Φωτίνη που γιορτάζουμε αυτή γυνά η δύναμη της Χάρης του Θεού να η μεταμορφωτική δύναμη της Εκκλησίας όπως λέει ο Άγιος όμω στην Εκκλησία μπαίνεις λύκος και βγαίνεις περιστέρι αυτό είναι το εργαστήριο Εκκλησία δεν είναι για να βάζει πίνες Ούτε για επιπλήδη, δεν είναι δικαστήριο, είναι θεραπευτήριο και μπαίνει λύκος και βγαίνει περιστέρι. Λέει, ο χρόστιμο όχι αλλάζοντα την φύση του ανθρώπου, αλλά την προέρεση επαναφέροντας και διορθώνοντα. Η σεμάρη λοιπόν είχε αυτή τη διάθεση, είχε αυτό τον πόθο για την αλήθεια. εμείς κάνουμε πολλέ φορέ το αντίθετο. Χρησιμοποιούμε τον Θεό. Ως το μεγάλο μέσον για να εξυπηρετήσει τα θέληματά μας τα οποία τις περισσότερες φορές είναι και έξω από το θέλημα του Θεού. Θέλετε να ρωτήσετε με εδώ κάτι. Όταν λοιπόν γίνεται αυτός, πέστε με, γιατί ένα χαμένο Θεό πρέπει να ψάξουμε, ας πούμε, αλλά βλέπουμε ότι στην εκκλησία από τα βολεύει και λίγο έτσι και τη στις με Θεό. Πώς καταλαβαίνει ο, άνθρωπος, ο άνθρωπος... Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που λέτε, όταν ο με ένα μέτρο ζωή και γίνεται πλαδαρός πνευματικά και δεν υπάρχει εσωτερική κίνηση και Υπολέτευεται σε ένα σχήμα θρησκευτικής συνήθειας και τάξεως. Αυτό είναι μια προβληματική και άρρωστη κατάσταση και το δείχνει η ίδια η καρδιά του ανθρώπου η οποία δεν έχει χαρά. Έχει κούραση μετά από καιρό. Και νιώθει αυτή την αίσθηση της ανία. Δεν ευχαριστιέται με τίποτα ο άνθρωπος. Έχει το ανικανοποίητο. Το ανικανοποίητο που φαίνεται να είναι ένα ψυχικό. Ε, μια ψυχική αδυναμία τελικά έχει πνευματική βάση. Πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν τόσο κουρασμένοι το συνέστημα που δεν βολεύονται με τίποτα, ούτε με τη δουλειά του, ούτε με τη γυναίκα του, ούτε με την ε, παράνομη σχέση του, ούτε με την παράνομη σχέση του, τίποτα, τίποτα. Νιώθουν να κουράζονται από όλα. Αυτό το αίσθημα τη ανία μπορεί να εκφράζεται ψυχολογικά και να δείχνει μια ιδια... ιδιαίτερη προσωπικότητα, αλλά είναι και ένα πνευματικό πρόβλημα γιατί ακριβώς πίνουμε το νερό που διψούμε και διψούμε και διψούμε και δεν ικανοποιούμε θα Αυτό λοιπόν το του που μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος που φέρει μια ψυχή κόπωση είναι μια ε, αφορμή από την οποία μπορεί να ξεκινήσει ο άνθρωπος μια διαφορετική αναζήτηση από αυτή που έχουμε μέχρι τώρα Από την άλλη πρέπει να εμπιστευόμαστε και την πρόνοια του Θεού η οποία φέρει στη ζωή μας έτσι τα πράγματα που μπορεί να μην ξεκινήσουμε τώρα μετά από 10-20 χρόνια. Κάνει υπομονή ο Θεός. Να φτάσει κατάλληλη στιγμή. Πάντω φαίνεται, αν και είναι το λιμειρό αυτό που θα υποθεί, ότι μια μεγάλη αμαρτία μπορεί να είναι πιο θεραπευτική από μικρές-μικρές, στις οποίες τακτοποιούμε και βολεύουμε μέσα μας και την τακτοποιούμε τη συνείδησή μα και δεν υπάρχει ζωντάνια σε προσευχή. Αυτό που έχει ανάγκη να κάνει ο άνθρωπος πάντω για να περάσει τα πνευματικά, πρέπει να ξεκινήσει από τα σωματικά. Να ξεκινήσει με κόπο, να κάνει προσευχή, να κάνει σωματική άσκηση. Αυτή η σωματική άσκηση τα ταπεινώνει και το πνεύμα και το ξεμπλοκάρει. Πώς κάποιος ο οποίος νιώθει το σώμα του να, είναι, να έχει παχή, να είναι πλαδαρό, τι κάνει. Δεν, έχει, δεν το καταλαβαίνει γιατί περνάει καλά, αλλά αρχίζει και βλέπει λέει, κάτι δεν γίνεται όμορφα και αρχίζει το να κάνει γυμναστική, να, να κουνιέται κάτι, να δραστηριοποιείται. Και αρχίζει να μπαίνει σε ένα ρυθμό. Ο σωματικός κόπο, η σωματική άσκηση που είναι και η προσευχή, που είναι και η νηστία, που είναι και η μελέτη, που είναι και οι εκκλησίε, που είναι και οι ακολουθίε, που είναι και η προσφορά αγάπη προ του άλλου, α μην το νιώθουμε. Είναι μια καλή αρχή, για να αρχίσει ο άνθρωπος να ξεμπλοκάρει και να ενεργοποιείται. Και τότε αρχίζει η Χάρη του Θεού να το ανοίγει άλλου ορίζοντες. Αλλά πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα αυτό στη Χάρη του Θεού. Δεν μπορεί η αυθαίρετα να αρχίσει Χάρη του Θεού. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε τις προϋποθέσεις στην Χάρη του Θεού με αυτόν τον τρόπο και να απεργαστεί σε εμά. και τότε θα μας αλήξει άλλα επίπεδα, άλλες διεξόδους. Εμείς όμως δεν έχουμε, όχι γιατί έχουμε λίγες αμαρτίες, είμαστε βολεμένοι, γιατί φοβόμαστε τον κόπο. Η άνεση είναι μεγάλο πρόβλημα. Η άνεση φαίνει την λύθη, την πνευματική. Κουράζει το πνεύμα μας, το κάνει μαλθακό. Χάνεται η οξύνη, η πνευματική, όχι η διανοητική. Χάνεται η λεπτότητα, χάνεται η ευαισθησία Αν θέλει κανείς ένα χριστιανισμό Χωρίς άσκηση Κάνει λάθος Αν θέλει ένα χριστιανισμό Άνεσης κάνει λάθος Αν θεωρεί ότι η αγάπη του θέλει να μας έχει Με άνεση κάνει λάθος Κανείς άνετα δεν βρει και χαρά Και καμιά άνεση δεν έχει χαρά Δεν είναι καθόλου Είναι υποκρισία Εάν δεν θέλω μέσα από την άσκηση κάτι αληθινό και θέλω να δείξω μια καλή εικόνα. Άλλο να θέλω και αν αυτό να με κουράζει και όμως να θυσιάζω τον κόπο μου, να θυσιάζω τη βόλεψή μου και άλλο να μην θέλω και το παίζω έτσι για να δείξω μια εικόνα. Για παράδειγμα, ένα άντρας ή μια γυναίκα που ένας αγαπάει τον άλλον ή ένας πατέρας ή μια μάνα που αγαπάει τα παιδιά του και απαιτούν κάποιε υποχρεώσεις. Όμω λέει τώρα, ώρε, πού να σηκώνω, καλύτερα κοιμηθώ, να κοιμηθώ, πού να τρέχω τώρα. Αλλά όμω λέει, Μα πρέπει να το κάνω. Τα παιδιά μου έχουν ανάγκη, η γυναίκα μου έχει ανάγκη, ο άντρα μου έχει ανάγκη. Και θυσιάζομαι γι' αυτό και βγαίνω από την βολεψιμότητα, είναι υποκρισία. Η υποκρισία είναι αν δεν αγαπώ τη γυναίκα μου, τη δίνω το παραμύθι για να μην καταλαβαίνω ότι έχω κι άλλη σχέση. Αν όμω πραγματικά αγαπώ τον άλλο, εάν κάνω κόπον, ναι, βγαίνω από το θέλω μου. Δεν είναι υποκρισία αυτό το πράγμα. Η υποκρισία είναι αν τα αισθήματά μου δεν ταυτίζονται με τον κόπο μου. Αλλά τα αισθήματά μου είναι: Θέλω κάτι πιο αληθινό. Δεν το ζω, δεν το γεύομαι, αλλά κάνω κάτι να ξεμπλοκάρει το ίνε μου. Γιατί νιώθω να είναι ανόητη η ζωή μου έτσι. Αν κανεί το πιο βλακώδε είναι να αισθάνεται κανεί ότι είναι ανόητη η ζωή του για να μην κάνει τίποτα. Και να λέει: Είναι ανόητη η ζωή μου, Άφη δεν κάνετε ούτε, μαρτώσει. Πού να αλλάξω τώρα, εγώ, τώρα. Ποιο, Θεός θα ασχοληθεί μαζί μου Αχ Πάτρε αφήστε με Θα έρθει ώρα μου και εμένα Για να σύμφω τη ζωή μου Αυτό είναι βλακώδες Θα νιώθω ότι η ζωή μου ανόητη Και δεν σέβομαι τον εαυτό μου Να κάνω κάτι Να ξεκινήσω από κάποιον κόπο Ξέρετε όταν θέλει κάποιος να προσευχηθεί Και βαριέται Δηλαδή όταν καθόμαστε στο σαλόνι Λέμε τι ωραία που είναι η προσευχή Και πράγμα, ωραίο πράγμα να προσεύχεσαι Θε και για δύο πράγματα. Τι συγκίνηση και ο Χριστό και η χάρη του Θεού. Και λέμε: Ο Τάδι πατήρ τι έζησε. Α, θα το ζήσουν και Αλλά όχι σήμερα, έχουμε καιρό. <laughs> Μετά από 30 χρόνια. Τέλο πάντων, λέμε τόσο ωραία για την προσευχή. Φτάνει η ώρα, πάμε σπίτι μα και νιώθουμε όλο βαρύ το σώμα μα. Ενώ είναι τόσο φω. Φο... Ανοίγουμε όλα τα φώτα και μα φαίνεται σκοτάδι να είναι το φω. Ε, δεν το νιώσατε. Εγώ το νιώθω συχνά. Λοιπόν, νιώθει ότι είναι το τρο... πιο χειρότερο πράγμα να κάνει προσευχή, το πιο βαρύ πράγμα. Ποιο κόλπο υπάρχει. Να μην ξεκινήσουμε με το διάβασμα. Να κάνουμε κατευθείαν τι Να κάνουμε 30 μετάνοιε, 33 μετάνοιε στα χρόνια του Χριστού. Να κινηθεί το σώμα αυτό τότε ζωντανεύουμε. Και τώρα έρχεται ο κόπο και είναι και η προσευχή. Αυτό ο κόπο είναι μια άσκηση που λίγο μα ξεμπλοκάρει. Να αφήσουμε τι μετάνοιε στο τέλο, το πόνο που θα κάνουμε στο σταυρό και να κοιμηθούμε. Αν ξεκινήσουμε τι μετάνοιε, καταρχήν, να μην ζαλιστούμε τηλεόραση. Δεν την κατακρίνουμε, δεν τη δαιμονοποιούμε. Αλλά δεν χρειάζεται 10 ώρα να αρχίσουμε τηλεόραση δηλαδή, σίγουρα θα πάμε 12 και 1 ε, Θα κάνουμε προσευχή Δεν είναι κόπος να την κλείσουμε Αλλά τι γίνεται Έχουμε μάθει με έναν τρόπο πλαδαρό Ενώ, Νιώθουμε ότι είμαστε ανόητοι Η ζωή μα ανόητοι Και αυτό που θα κάνουμε ανόητο το κάνουμε ναι, αυτό, Δεν μπορεί να επιβληθούμε στον εαυτό Πώς θα έρθει χάρη του Θεού Θα έρθει γιατί ακούσαμε ένα κήρυγμα Γιατί κοινωνήσαμε Μαγικά λειτουργεί αν δεν βάλουμε όρια στον εαυτό μα και δεν σεβαστούμε τον εαυτό μα, όσο αντέχουμε, αλλά πρέπει κάτι να νιώσουμε ότι πονούμε, δεν βγαίνει κάτι αληθινό αλλιώ. Δεν μπορεί να λύσει τον άλλο ότι είσαι ερωτευμένο μαζί του και δεν κάνει κάτι κόπο, δεν κοπιάζει γι' αυτό Ο, ο έρωτα αυτό θα Δεν αναπτύσσεται. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι ο, ο, ο, ο έρωτα είναι κάτι ουρανοκατέβατο που το έχει και δεν φεύγει. και φύγει από τον άνθρωπο να τον κατακρίνει. Ορτά είναι κάτι ουρανοκατεύωτο, ίσω, αν και δεν το πιστεύουμε αυτό. Αλλά αν δεν το πράξει και δεν κάνει δουλειά με αυτή τη διαδικασία και δεν ανεχθεί και πράγματα του άλλου και δεν κάνει κόπο και δεν το δουλέψει, δεν γίνεται αγάπη που αυτή είναι η ουσία του έρωτα, η αγάπη δηλαδή. Να νιώθει ότι ο άλλο είναι η προέκτασή σου, είναι το χέρι του το πόδι σου ή ένα μαζί του. Και είναι τόσο ταυτόσιμο με το είναι σου που το θεωρεί αυτόν ότι θα είσαι μαζί του πάντα. Αλλά αυτό το κάνει κάνοντα μία άσκηση. Δεν το κάνει διαμαγεία. Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί να λε ότι δεν μου έρχεται η προσευχή ή δεν μου έρχεται η χάρη του Θεού και ο Θεό δεν λειτουργεί δεν νιώθουμε τίποτα. Και με... τότε τι κάνει, Α κάνω καμιά μεγάλη αμαρτία γιατί είπα: Που αν κάνει κα... καμιά μεγάλη αμαρτία, κάτι θα γίνει. <laughs> τότε θα συνειδηθεί τη μεγάλη αμαρτία. Και θα αλλάξει επίπεδο η βλακεία. <laughs> και η ανία. Μιλούμε για μια αμαρτία που έρχεται παρά το θέλο μα. Η οποία δεν είναι α πούμε προγραμματισμένη και αλλάζουμε επίπεδο ζωής και ηθικό μέτρο αλλά έρχεται παρά τον αγώνα μας και τον συντριβόμαστε και έχουμε πόνο αλλά και αυτή η αίσθηση συντριβής αυτή, αυτό το αισθητήριο το να έχουμε πόνο δεν έχετε δύο μαγείας πρέπει να δουλέψουμε κάτι με τον εαυτό μας δεν γίνεται να έχουμε μια σχετική πειθαρχία να μην είμαθα να έχουμε μανία με την πειθαρχία η πειθαρχία να λειτουργεί το ασχετικό μας φρόνημα η κουβέντα ακούγεται πολύ αυστηρή αυτή. Αυτό λέει με ασκητικό δεν είναι να γίνουμε ερημίτες. Αλλά από το ελάχιστο να ξεκινήσουμε. Ένα κύριο ζητάει από τη Σαμαρτήτα, λίγο νεράκι. Μια άσκηση είναι και αυτή. Όταν λοιπόν γίνει κάτι τέτοιο, αρχίζει κάτι να ζωντανεύει μέσα μας, κάτι να κινείται μέσα μας. Νιώθει ο πνευματικός μας εργαλείως ότι αιματώνεται. Αλλιώς είμαστε τελείως ανεμικοί πνευματικά. Έχουμε σα Ακπείρα, να το πούμε. Είναι πάρα πολύ κουραστικό μετά το πάσε σε κάνει 40 λίτρο. Μια διαβάζει ονόματα. Πω, πω, πω. Και μπορεί να κοιμηθεί και λέει Γιώργο, να σηκωθεί και είναι εξάντλητη σωματική. Αλλά νιώθουμε ότι με τη θεία κοινωνία αυτή, αυτό το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, μπορεί να νιώθουμε σωματικά κουρασμένοι, αλλά πνευματικά νιώθουμε ξεκούραστοι. Και μπορεί και χαίρεσαι απλά πράγματα. Μπορεί να λε τι 40 μετά το πάσα α λίγο να λίγο παραπάνω και λίγο χαλαρά. Λε το έχει ανάγκη το σώμα μα. Το τρέφουμε το σώμα, ξεκουράζεται αλλά πνευματικά νιώθουμε τόσο κενή. Δεν υπάρχει αίσθηση τη ζωής μέσα μας. Είναι αυτό σε όλα τα πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν και εμείς κάτι να κάνουμε. Ο Κύριος λοιπόν πλησιάζει την Σαμαρίτιδα. Ερώτηση ποιος. Είπατε κάπου ε, να κάνουμε πράξεις αγάπης και ας μην νιώθουμε. Είπατε τέτοιο πράγμα. Ναι. Mm -hmm. Ας μην το νιώθουμε Τι εννοούσα <laughs> <laughs> Τέλο πάντων είναι μέσα στο... Πράξη αγάπης με την έννοια Ότι μπορεί να... Ο αυτός μου είναι επανασταθεί γιατί είναι κουρασμένος <laughs> Δεν σας ξεγέλασα <laughs> <laughs> <laughs> Είναι το ίδιο ακριβώς με την προσευχή Δηλαδή όταν ο άνθρωπος Ασκεί τον εαυτό του σε πράξη αγάπης Που του κοστίζουν εθίζεται στο να μαθαίνει έστω και με αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι κέντρο του κόσμου ο ίδιος. Και σιγά σιγά αρχίζει και ο Θεός να δει την χάρη του να συγκινεί αυτό που το πούμε ο Θεός και να τον με αυτή τη δυνατότητα και να μαθαίνει αυτά τα πράγματα. Έχουμε πάθη. Πώς ξεπερνούμε τα πάθη. Τα πάθη δεν τα ξεπερνούμε πολεμώντας το αλλά με το να τροφοδοτούμε τον εαυτό μας με τη χάρη του Θεού. Θετικά δηλαδή να τροφοτούμεθα, αλλά και με το να πράττουμε πράξεις αγάπης βοηθώντας δυσκολεμένους ανθρώπους, αναγκεμμένους ανθρώπους. Αυτό γιατί δεν το νιώθουμε στην αρχή, αλλά μπαίνοντας σε αυτή τη δικασία να μετέχουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο που στην αρχή θα το νιώθουμε με δυσκολεμένους ανθρώπους, αποκτούμε άλλη συνείδηση σιγά-σιγά. Μαλακώνει η καρδιά μας. Και στη συνέχεια θα το νιώσουμε, θα συγκινηθούμε, θα ταπεινωθούμε, θα δούμε και καταρχήν, όταν προσφέρεις πράξη αγάπης, μπαίνεις και στη ζωή του άλλου ανθρώπου. Και δεν είναι όλος ο κόσμος ο δικός μας αυτό. η δική μας, η δικιά μας οικογένεια. Αν βλέπουμε και ο άλλος κόσμος, είναι υπαρκτός και αρχίζουμε να βλέπουμε και τον άλλον άνθρωπο. Σεβόμαστε και τον άλλον άνθρωπο. Κανείς άλλος. Στις σχέσεις της καθημερινής, στις σχέσεις ευκάδης εργοδότης, Πώ μπορούμε να μην έχουμε μια ισορροπία για να μην υπάρχει πνευματισμό, να μην υπάρχει δυσκολία να προσφέρουμε κατανόηση και να μην υπάρχει αυτή η τριβή έντονη. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο ανάλογα με που εργάζεται και αν είναι εργοδότη ή εργαζόμενο. Εσεί από ποια μοίρα, πελελευρά, μιλάτε, για να δούμε. <laughs> Κοιτάξτε, νομίζω ότι κανεί πρέπει να ξεκινήσει από αυτά που μπορεί να κάνει. Συνήθω εμεί όταν δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τον μικρό κοσμό μας που έχουμε άμεση ευθύνη... θα ασχοληθούμε για τα εθνικά... θα ασχοληθούμε για τα κοινωνικά... και αυτά δεν τα αγνώει κανείς... αλλά πολλές φορές είναι μία φυγή... κατηγορούμε τους άλλους δηλαδή ότι είναι βάρβαροι... αλλά το ίδιο βάρβαρο μπορούμε να είμαστε εμείς στην οικογένεια... με τους συντρόφους μας... μπορούμε να κατηγορούμε πόσο δυνάστες είναι, πόσο δυνάστες είναι η εξουσία... αλλά και εμείς αυτού που ελέγχουμε... Στην καθημερινή ζωή είμαστε οι Οπότε, για να έχουμε ορθή θέση και καθαρή θέση και σε αυτούς... ...πρέπει να ελέγξουμε το δικό μας χώρο. Εκεί που έχουμε άμεση εμπειρία. Και χρειάζεται κανείς να δει τον οικογένειά του πώς λειτουργεί. Ε, και να κάνει αυτά που μπορεί να κάνει εκεί. Αυτό θα το βοηθήσει να βλέπει με άλλο άνοιγμα... ...με άλλη ευαισθησία και άλλη ευρυχωρία... Τη ζωή του και στον εργασιακό χώρο Ένα στοιχείο είναι αυτό Το δεύτερο στοιχείο επίσης Είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό πράγμα Ο άνθρωπος να εργάζεται Γιατί μας σε ένα πρόγραμμα Σε μία πειθαρχία Το βοηθάει αυτό Τώρα υπάρχουν δύο απόψεις Υπάρχει η άποψη του εργαζομένου Η οποία νιώθει να δικείται Νιώθει όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά και ο τρόπο που του φέρεται ο προεστάμενό του, να είναι πολύ αρνητικό και να εκνευρίζεται. Εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσει. Να έχει απόλυτο δίκαιο εργαζόμενο, να είναι στρυφνό εργοδότη, ένα εκμεταλλευτής εργοδότης. Και τότε έχει δύο πράγματα κανεί άνθρωπο. Είναι αλλάξει δουλειά αν βρει κάποια άλλη και μπορεί. Ή να πει και εγώ θα μείνω εδώ, είτε γιατί δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη, αλλά πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα οριμάσω κι εγώ. Και τι κάνει ο άνθρωπος τότε, πρώτο, κάνει προσευχή για τον εργοδότη του Ξέρετε, επηρεάζει και η διάθεσή μας τον άλλο Το τι έχουμε στην καρδιά μας επηρεάζει όλο θετικά ή αρνητικά Όχι γιατί υπάρχει μεταφυσική άβραση και ενέργειας Αλλά Το αγκαλάκι, το διαβολάκι ή το αγγελουδάκι μεταφέρει αυτά που νιώθουμε στην καρδιά μα. Η ατμόσφαιρα αλλοιώνεται αν εγώ ξεκινήσω το πρώτο «Οχ, τον αλήτη πάλι, πώς τον αντέχω» <laughs> και ω όλη τη δεκασία σκέφτομαι αρνητικά <coughs> και τρελάνει η καρδιά μου «Πα και, και εξωτερικά μου φαίνεται, είμαι μέσα μαζεμένο. <coughs> αν ξεκινήσω λοιπόν με προσευχή και πω και αυτός ταλίπορος άνθρωπο είναι της ίδιας φύσης μαζί μου και ο Θεός θα τον ελέγξει. και τον πλησιάζω με ένα αυθεντικόν τρόπο αυτό είναι το πρώτο βήμα αν κάνω αυτό σωστά τότε σίγουρα θα μου δοθούν και οι δυνατότητες με ένα διακριτικό τρόπο να τοποθετηθώ και στα λάθη του. Μου μπορώ να το κάνω αυτό. Πολύ ωραία που το επισημάνατε Νομίζω κάπου το λέει εδώ. Ο Βάση Σάκ, το είχα συναντήσει Τώρα που το θέλεις δεν το βρίσκεις. Τέλος πάντων, αυτό που λέει είναι όταν λέμε κάτι με προσευχή και επισημάνουμε και τα θετικά του άλλου και τα τρίμουμε με έναν τέτοιο τρόπο μπορεί να δεχθεί και δική μας θέση. Αν πλησιάσουμε τον άλλο με έπαινο, με τιμή, με αναγνώριση των θετικών του και χωρίς να το παίξουμε δάσκαλοι και χωρίς να το παίξουμε θεραπευτές του αλλά με ταπεινόν τρόπο του πούμε το λογισμό μας εφόσον υπάρχει προσευχή υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει αλλίωση και σε αυτόν. μου έλεγε κάποιος μια γυναίκα ότι την αίσθησε ο άντρας της ενώ πρέπει να την πάρει στη δουλειά και καθυστέρησε και είχε άγχος και του βάλε τις φωνές και πάτερ ο αχαΐ όχι μόνο αυτό μου είπε μου λέει ε πως έτσι καλά σου είπε Καλά μου είπε, Πάτερ. Ναι, πώ το είπε το πράγμα. Θα μπορούσε να πει διαφορετικά. Να του πει: Έχω μια δυναμία Είμαι αγχώδη. Και όταν αργώ κάτι τρελαίνουμε, ανέξω την αδυναμία μου. και έλα σε παρακολουθεί. Ωραία, πιο τακτικό είναι όλο. Θα λέγε αυτό το πράγμα. Αυτό όμω για να γίνει χρειάζεται προσευχή. Όχι εκείνη την ώρα, να έχουμε ήθο προσευχή. Έτσι λοιπόν, δεν είναι πάντα διάβολο ο εργοδότη. Αλλά μπορεί και να είναι. Τότε είπαμε, είναι αλλασμένοι δουλειά ή κάνουμε προσπάθεια και αγώνα. Αλλά τι περισσότερε τις όσο φανταζόμαστε και χρειάζεται αυτή η προσέγγιση που μπορεί να βοηθήσει τα πράγματα. Και να καταλάβουμε επίση, τα αντελήφθηκα έχοντα πάρει δώσει με ανθρώπου, δεν είναι πάντα πλούσιο ο εργοδότη. Πολλέ φορέ είναι πιο φτωχό και από τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενο να πάρει το μισθό σίγουρα. Αχ, <χωρίζει> αδικό. <χωρίζει> <χωρίζει> <χωρίζει> <χωρίζει> <χωρίζει> <χωρίζει> <χωρίζει> <χωρίζει> Δεν μου το έλεγες να σε παινέσω <laughs> από την αρχή. Τζάπα κόπου έκανα τόση ώρα. <laughs> λοιπόν, να πάρουμε τον εργοδότη τώρα. <laughs> τώρα μην παραδεύσεις, τι να πω. <laughs> Πραγματικά και ο εργοδότης περνάει μεγάλη αγωνία, ιδίω στον ιδιωτικό τομέα. Και νιώθει, και ξέρει, όταν ο άλλος δεν, και ο εργά, οργάτης δεν ευχαριστεί για αυτό που γίνεται σου λέει Βα βαριέσαι, ρε παιδί μου τώρα. Ε, πρέπει να έχει κατανούν ο εργοδότης ότι να του δώσει το στίγμα της δικής του αγωνίας του δικού του πόνου και να τον ευαισθητοποιήσει μέσα από το, φι... να το, το φιλότιμο. Αλλά όμως θεωρώ δίκαιο αν αποδίδει να αμείβεται, αν υπάρχουν έσοδα αναλόγω. Για να δοθεί δηλαδή ένα κίνητρο. Και το λέω αυτό όχι γιατί πιστεύω σε αυτό το σύστημα, αλλά είναι ανθρώπινο, είναι δίκαιο, έτσι δεν είναι. Του δίνεις και χρειάζεται και από τον εργοδότη προσευχή. Χρειάζεται και από τον εργοδότη προσευχή να σκεφτεί ο άλλο, όπω έκανε ο Άγιος Ιλιοανό, όταν ήταν προϊστάμενο στο, στο, στο μοναστήριο και είχε πάρα πολλού εργαζομένου, οι οποίοι έρχονταν από τη Ρωσία, ταλέπρους, Τι έκανε πριν απ' όλα, και του κάνω όλη υπακοή. Προσευχόταν για αυτού. Έβαζε καλό λογισμό. Έκλαιγε αυτούς και τα αυτοί ταλαιπωροί άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν, να αφήσουν τις οικογένειε τους. Και η προσευχή του έφερε σε κατάνυξη, τον ειδηγούν στον Θεό. Και μετά από τη χάρτη του Θεού δηγούνται πάλι στους αυτούς και προσευχόνται. Και όλοι απορούσαν πως ο, ο Σιλουανός... Πόσο, πόσο υπακούει κανένα να σου λέει οι εργαζόμενοι. Οπότε είναι και τι βγάζει ο εργοδότη. Αν θέλει να πει το αίμα του εργαζομένου, αν θέλει με τα μανία να βλέπει μόνο έσοδα-έξοδα και τι γίνεται, για μια γωνία και βγάζει ένταση και τρελαίνεται και δεν έχει ένα έλεγχο των αντιδράσεών mm. του και δεν βλέπει ότι είναι πρόσωπα αυτή που είναι εργαζόμενοι και οτιδήποτε, τότε θα του πίνουν πολλά πράγματα στραβά. Αν πει όμω με αυτό το ήθο νιώθοντας ότι είναι ένα σώμα μαζί τους κρατώντας τα όρια γιατί είναι πρόβλημα και αυτό άλλως ε, χαβαλέ, γίνεται χαβαλές μετά κρατώντα τα όρια και δίδοντας του και υποσχέσεις και προσδοκίες ότι θα λάβει από τη όφελος της απόδοσης του νομίζω τα πράγματα είναι διαφορετικά τι έγινε συγγνωμή θα παρέθεσαι, θα παρέθεσαι, θα παρέθεσαι. <laughs> <laughs> Δεν κάνε πρόβλημα. Θέλει να ρωτήσει κανεί κάτι άλλο. Να δούμε τι λέει. Λέει για την ελεημοσύνη, για παράδειγμα, εδώ Άγιος, ε, ο Άγιος Βάσισάκ να σε για το παρακάτω πνεύμα θεωρώ και το διάλογο. Ναι, ναι θα το φτάσουμε. Ναι, και λέει η, Σαμα... ε, η Σαμαρίτρια σου λέει δεν με ξέρει ποιο είμαι, και ενώ ο κύριο προχώρησε η κουβέντα σε αυτό το επίπεδο που την έκανε να ενεργοποιηθεί θετικά, να ρωτήσει πνευματικά, την... για να τι δείξει ότι εγώ ξέρω ποιο είσαι ποια είσαι. Και παρόλα αυτά να γνωρίζουν το αξίε και σου μιλώ, φώναξε τον άντρα για να τι πέτυχει πέντε άντρε. Και ο Κύριος δεν αρχίζει μισόλογα. Τη λέει κατευθείαν, έχεις πέντε άντρα και αυτός που έχεις δεν είναι ειδικός σου άντρας. Την κατάλληλη στιγμή κάνει και χειρουργική επέμβαση. Ο Κύριος δεν έχει τα ευλαβίστικα μισόλογα που είναι χειρότερη κατάκριση. Λέμε εμείς τον άλλο, ξέρουμε το λογισμό μας, έχουμε το θαύουμε, έχουμε φτιάξει συνάρτητα τι είναι. Και είμαστε γλυκόλογοι μα. τι κάνετε, καλή μέρα. Ε, άνθρωποι είμαστε έχουμε όλοι. Αλλά δεν λέμε όλη την αδυναμία που έχουμε κατά νου για τον άλλον. Ο κύριο ξεκάθαρα λέει: Δεν λέει παραμύθια, άστα παραμύθια σου. Δεν τη λέει: Ναι, είσαι και έχει αδυναμίε σου, μισόλογα πράγμα που είναι χειρότερη κατάκριση, γιατί πίσω από την κουβέντα αυτή, μέσα μα έχουμε ένα λογισμό που λέει: Αχ, τι ξέρω τι είσαι εσύ. Ο κύριο στα ίσια, ξεκάθαρα. Τα μισόλογα, τα γλυκόλογα πολλέ φορέ κρύβουν, τα χαμόγελα κρύβουν τεράστια κατάκριση. Και λέμε, Επόσα θα το πω, θα σκανδαλιστεί, Επόσα να το πω, θα το στενοχωρήσω, Επόσα θα γίνει το θα ρωτά και θα γίνει μπελά. Πού να του πω που έμαθα μετά και λέει χίλια δύο πράγματα. Και λέμε τη γλυκόλογα για να κρατάμε και ισορροπίε στη σχέση. Ό,τι υποκρισία και τη κατακρίσεω. Κύριε, δεν είναι σε αυτό το παραμύθι τα γλυκόλογα και τα μισόλογα. Λέει αυτό που ξέρει τα ίσια. Ξέρω ποια είσαι. Έχει πέντε άντρε και αυτό που είναι δεν είναι σου, αλλά δεν κολλάω σε αυτό εμένα με ενδιαφέρει αυτό που πρόκειται να γίνεις και αυτό που μπορείς να γίνεις και μετά αυτή ενθουσιάζεται με την ίδια ορμή που ήταν στην αμαρτία ο ως τον πάει στην πόλη στην χώρα της και λέει βρήκα άνθρωπο που μου είπε όλα, ό,τι έχω κάνει Βέστε, μόνο τότε και την ακολούθησαν λέει αυτή και εξαιτία της πίστεψαν πολύ ο άνθρωπος πιστεύει όταν υπάρχει μαρτυρία, όταν υπάρχει προσωπική εμπειρία. Ανρό να λέμε τέτοια λόγια, κι άλλο να σας έλεγα, ξέρει, ξέρετε, είδα το Χριστόκιμον με αυτό, εδώ και αυτό. Άλλη δύναμη έχει το ένα, άλλο το άλλο. Εμεί τώρα χλιαρούμε, μπας και κάτι καταφέρουμε κάποια στιγμή και μπούμε στη διδικασία. Δέστε όμω τη δύναμη είχε η μαρτυρία τη Σάμαρτη. Είδα άνθρωποι που με αυτό και αυτό και αυτό, και είχα προσωπική εμπειρία αυτού του γεγονό Τότε αυτή η μαρτυρία τη. Αλείω σε Αυτό που εμά αλλοιώνει είναι προσωπική μαρτυρία. Αυτό που μπορεί να αλλιώσει του άλλου δεν είναι τι να του λέμε θεωρίες. είναι η ζωή μα. Γιατί δεν μπορώ να λέω στον άλλο να, εί να είσαι αρχήμένο στο είμαι πείταρχο. Δεν μπορώ να λέω στον άλλο να είσαι να εγώ, το χλαπακιάζω και δεν χώρια στη ζωή μου. Δεν μπορώ να λέω στον άλλο να είσαι στον είμαι αγενεί και σκληρό γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν πείθωμαι, δεν το άλλο. Λαμβάνει λοιπόν τη μαρτυρία η Σαμαρίτιδα αυτή του Χριστού και μπορεί να επηρεάσει τους άλλους. Δέστε τι λέει ο Αβάσισακ. τι είναι πραγματική ελεημοσύνη και αγάπη. Γνώριζε επίσης ότι το να συγχωρούμε του τους τα αμαρτήματα είναι από τα έργα της δικαιοσύνης. Το θα ειδείς την γαλήνη να λάμπει από παντού, μέσα στο νου σου. Να, λέει κάποιος, πώς να βρω χαρά. Μας δίνει έναν δρόμο ο αβάσ Και αυτό επαναλαμβάνουμε είναι φως, είναι γνώση Θεού. Όταν συγχωρούμε τους οφειλέτες, τα αμαρτήματα, είναι αυτό που μπορεί να φέρει γαλήνη στο νου του ανθρώπου. Όταν ξεπεράσεις την οδό της δικαιοσύνης, ότι θα προσκοληθείς την ελευθερία για κάθε πράγμα. Ελεύθερος από τα πράγματα ο άνθρωπος είναι αυτός, που ελευθερώνεται από τη δικαιοσύνη. Εγώ μάλιστα λέγω ότι αν ο ελεήμον δεν υπερβεί το δικαίωμά του, δικαίωματά μου, δικαίωματά σου, δικό μου και δικό σου, δεν είναι ελεήμον Δηλαδή, ελεήμον είναι όχι απλώς αυτός που ελεεί τους ανθρώπους από τα ειδικά του, αλλά αυτός που υπομένει με χαρά την αδικία από τους άλλους και όμως τους ελεεί. Όταν νικήσει τη δικαιοσύνη του με την ελεημοσύνη, τότε στεφανώνεται. Όχι με τους στεφάνου των δικαίων κατά τον νόμο της Παλαιάς διαθήκη εννοεί, αλλά με τους στεφάνου των τελείων κατά το Ευαγγέλιο. Διότι το να δίδει κάποιος του πτωχούς από τα δικά του, να ενδύει γυμνών και να αγαπά τον πλησίω σαν τον εαυτόν του και να μην αδικεί ούτε να ψεύδεται, αυτά τα διακήρυξε και ο παλαιός νόμος. Η τέλεια όμως οικονομία του Ευαγγελίου παραγγέλει τα εξής. Από αυτόν που παίρνει τα πράγματά σου να μην τα απαιτείς πάλι και όποιο σου ζητεί δίδε. διότι αυτός είναι ελεήμον και όχι εκείνος που λέει τον αδελφό του μόνο με δόσιμο. Όποιος ακούσει ή δει κάτι που λυπεί τον αδελφών του και στενοχωρηθεί από καρδιάς και αυτός είναι αληθινά ελεήμον. Επίσης και όποιος ραπιστεί από τον αδελφόν του και δεν κινηθεί να τη και λυπήσει την καρδιά του. Αυτό είναι λίγο. Αυτό τώρα δεν είναι θεραπεία. Και είναι τη ψυχή και του σώματο. Ένα άνθρωπο που τρώγεται με του λογισμού ότι αδικήθηκε, ότι πρέπει να ανταποδώσει, πρέπει να διεκδικήσει, πρέπει... αρρωσταίνει. Θα αγχωθεί. Θα αρχίσουν τι αλάδε, θα αρχίσουν οι παλιδρομήσει. Θα αρχίσει η μέση του. Τα πάντα. Θα έχει ησυχία. Εγώ έχω. Και αυτό το γνωρίζω. Εάν ο άνθρωπος όμως κάνει, σκεφτεί διαφορετικά και τοποθετεί διαφορετικά και μέσα από τη συνειδητοποίηση της ζωής και μέσα την προσευχή και μειώσει την έντασή του, μειώσει τη δραστηριότητα, μειώσει το άγχος η και λειτουργήσει κατικονομία, και βάλει αυτό το λογισμό στη συνείδησή του θα αρχίσει να θεραπεύεται και σωματικά. Εκτός αναθεώσει, επιτρέπει κάτι άλλο και θέλει κάτι άλλο. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τις τάσεις ζωής και τον τρόπο σκέψη μας, αυτό είναι θεραπευτικό. Και για το σώμα μας. Αρκετά νομίζω για σήμερα. Χριστός, Ανέστη και νεκρών θανάτου, θανάτου πατήσα και της ενισμήμασης χαρισάμενος.